ιστόνομο το του Πατρός και του Υιου και του Αγίου Πνεύματος. Ο Βασιλεύει ο ουράνοι, παράκριτοι, πνεύμες αληθίες, ο παντακού παρόνγιτα πάνω πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός έλα και αισκήνωσον ενημεί, και καθάρισον ο μας πάσης, οι σκυλίδες και ζώσουν άκθατες ψυχάς μόνος. Χριστό, δούλευα, πού έρχεσαι, ε. Πώς ήρθες, ε, ε, ήρθες τρέχοντας. Σε πόση ώρα το κάνεις τρέχοντας Σε ένα 20 σάλετ Είναι μαρθανοδρόμος για αυτό το είπα <laughs> Τι να κάνουμε, Είναι καλά να τρέχεις <coughs> Τι είναι καλύτερα να τρέχεις Είναι σπάνιες βιτρίνες <laughs> Ποιο είναι πιο εκτονοτικό <laughs> Και τα δύο πιο... <laughs> Μια βιτρίνα με πόσα χιλιόμετρα αντιστοιχεί <laughs> Ανάλογη <laughs> τη βιτρίνα ίδια εκτόνωση οπότε και ο Χριστόρος τρέχει εκτόνωση ε Χριστόδουλε τι να κάνεις πραγματικά βλέπουμε μία βιότητα να υπάρχει και ο άνθρωπος έχει ταραχή όποιος και αν είναι ό,τι και αν κάνει και μας κατέχει αυτός ο θυμός και αυτή η οργή Και τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε τις αιτίες Το θέμα δεν είναι αν κανείς Εξασκεί Την οργή και την βιότητα Περισσότερο ή λιγότερο Ή με ποιον τρόπο αλλά το σημαντικό είναι ποιος είναι ο που δεν έχουμε ειρήνη που δεν έχουμε ησυχία μέσα στην καρδιά μας. Αυτό που υπάρχει μέσα μας βγαίνει και έξω. Όταν δεν έχουμε τάξη μέσα στην καρδιά μας και όταν δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας όταν δεν έχουμε ανάπαυση αυτή η κατάσταση θα λάβει μία μορφή θα εκφραστεί με κάποιον τρόπο δεν είναι δυνατόν να είναι αλλιώς συνεπώς δεν ερμηνεύουμε τα πράγματα αναλύοντας μόνο τις ενέργειες τα συμπτώματα δηλαδή αλλά γνωρίζουμε Βαθύτερα τα γεγονότα στον βαθμό που μπορούμε να βρούμε τι βαθύτερε αιτίε. Συγγνώμη, Βαρδάτε. Έβλεπα λίγο πριν στη τηλεόραση μια συζήτηση όπου κάποιοι στι επιστήμονε τη κοινωνία Μάλλον εκτίθενται οι απόψει ότι ένα από τι 15 ετών σήμερα τα παιδιά αυτή τη ηλικία νιώθουν ένα πολύ αβέβαιο μέλλον με δύσκολε σπουδέ πιθανότητε. Είναι μια ερμηνεία αυτή, κοινωνική, πολιτική, γιατί συμβαίνουν κάποια γεγονότα όπως αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας. Εμείς δεν θα αγγίξουμε αυτή την ερμηνεία, δεν είμαστε ειδικοί, ούτε μας απασχολεί τόσο πολύ, αλλά ούτε πιστεύουμε ότι η πραγματική αιτία είναι αυτή. Γιατί μπορεί επίσης κανείς να είναι τακτοποιημένο, από όπως δουλειά, εργασίας και οικονομικής άνεσης και πάλι να εκφραστεί με έναν άλλον τρόπο η βιαιότητα και η οργή που έχει μέσα Του. Συνεπώς, ναι βεβαίω είναι αιτίες αυτές είναι κάποιες αιτίες που είναι οι αφορμές μάλλον ε, όταν δεν είμαστε καλά και τότε ψάχνουμε βρίσκουμε κάποιες αφορμές που γίνεται η έκρηξη. Αν δεν είμαι καλά μέσα μου και έχω ανισορροπία και βράζω, τότε θα συμβεί ένα γεγονός που θα προκαλέσει αυτήν η κατάσταση να εκφραστεί και να εκδηλωθεί. Αυτό είναι η αφορμή. Ε, δεν είναι όμως η πραγματική αιτία. Ο αστυνομικός ο οποίος σηκώνει το όπλο και σκοτώνει, μπορεί να το δικαιολογήσει αυτό ότι μου γυναικείνο δεν άντεξε και αντέδρασε. Είναι η αφορμή, αλλά η πραγματική αιτία δεν είναι αυτή. Η πραγματική είναι δεν είναι καλά ο ίδιος με τον εαυτό του. Όταν ο άλλος, όταν ας πούμε εξαιτία αυτού του γεγονότος, υπάρχουν όλες αυτές οι εκρήξεις των γεγονότων, αυτό το γεγονός που είναι η αφορμή, να διοχετεύσει ο άνθρωπο μία ένταση και μία οργή έχει μέσα του. Αλλά η αιτία δεν είναι αυτό το γεγονός, αυτό έκανε να ξεχυλήσει αυτό που υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Είναι δύσκολο να βρει ο άνθρωπος αιτίες για να μπορέσει να μπει σε μια πορεία γιατί έχει χάσει τον πούσουλα. Όταν δεν έχουμε μια κατεύθυνση, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται δεν έχουμε μια αναφορά δεν μπορούμε να δούμε τι γίνεται. Για να μπορέσω να δω τον εαυτό μου πρέπει να έχω ένα σημείο αναφοράς Μία αρχή από την οποια ξετυλίγεται η κατάσταση μέσα μου. Αυτό που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και είναι πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε μία αρχή μέσα μας, μία αναφορά. Δεν ξέρουμε πού να στραφούμε στη δύσκολη στιγμή. Δεν έχουμε μία σταθερά αναφοράς. Δεν έχουμε κάτι το οποίο να μας δημιουργεί μία σιγουριά και βάσει αυτού του γεγονότος να ξεκαθαρίσει το μέσα μας. Είμαστε πελαγωμένοι. Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα. Μέσα λοιπόν σε αυτή την παραζάλιση, σε αυτή τη θολούρα, ο καθένα μπορεί να βρει κάποιε αφορμές που μπορεί να τι ονομάσει αιτίε. Ασφαλώ. Κάποια προβλήματα υπάρχουν όταν δηλαδή νιώθει αδικημένο από κάτι, όταν διαψεύδονται οι προσδοκίε σου για έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από αυτόν που υπάρχει και σε ταλαιπωρεί. Όταν δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες, οι ανάγκες μας, οι επιθυμίες μας, αυτό μας φέρει μια αντίδραση, μια ένταση. Αυτό θα βγει. Αλλά δεν θεωρούμε ότι αυτά ερμηνεύουν συμπεριφορές ή ερμηνεύουν αυτό που υπάρχει μέσα μας. Δηλαδή, αν εγώ θα οργιστώ με κάτι, θα ερμηνευριστώ με κάτι, Σίγουρα θα πω και να για αυτόν τον λόγο. Αυτό όμως είναι αποσπασματική ερμηνεία αν δεν έχει να κάνει με την εσωτερική μου κατάσταση η οποία με καθορίζει. Δηλαδή, φατίστηκα με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, με τον φίλο μου, με τον αριθμό μου, γιατί μου φέρθηκε έτσι. Πολύ ωραία. Αυτό είναι κάτι που το προκάλεσε. Είναι πραγματική η αιτία. Δηλαδή σε τίποτα δεν φταίω και δεν συμμετέχω εγώ με αυτό που είμαι στην κατάσταση η οποία βρίσκεται η καρδιά μου μια καρδιά που είναι αναπαυμένη, που είναι ειρηνική, που είναι ήσυχη, που είναι χαρούμενη θα αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο στα γεγονότα που προκαλούν μια έκρηξη και Να δούμε, ξέρω κι εγώ να δούμε Λοιπόν, επομένως Αυτό που θεωρούμε ότι είναι πολύ τραγικό Δεν είναι το να κάψουμε κάποια οικίματα Ούτε να δώσουμε κάποιες κοινωνικοπολιτικές ερμηνείες Αλλά αυτό είναι που τραγικό Είναι η σύγχυση, η υπαρξιακή που έχει άνθρωπος που δεν ξέρει πού να στραφεί και να νιώσει σίγουρος να νιώσει όμορφο, να νιώσει ένα παυμένο η ύπαρξή του, όχι το πορτοφόλι του μόνο, η ύπαρξή του να νιώσει ένα παυμένο δεν έχει μια αναφορά οι θεσμοί είναι εκτεθειμένοι και δεν μπορεί να πιστεύσει σε αυτούς ο άνθρωπος έτσι όπως είμαστε και λειτουργούμε η εκπρόσπρο θεσμών. Προσβάλλουν τους είδους θεσμού. Και δεν είναι γιατί χάνεται ένα μέτρο ηθικής, Είναι γιατί δεν υπάρχει ένας λόγος αλήθειας. Ένας λόγος αλήθειας που να ζωοποιεί. Μου έκανε εντύπωση, μου είπε κάποιος ότι ο Αρχιεπίσκοπος είπε μια κουβέντα. Δύο κουβέντες, μια πολύ απλή κουβέντα που δίνει ένα ήθος. Τι είπε όταν το ρώτησε για τα γεγονότα. Λέει νιώθω σαν τον πατέρα που έχει δύο παιδιά που το ένα σκότωσε το άλλο αυτό αυτή η κουβέντα η απλή που έρχεται από μια καρδιά που μπορεί να ό,τι να είναι έχει όμως μια αναφορά και μπορεί να ονομάσει τα πράγματα να περιγράψει τα γεγονότα και να δώσει έναν λόγο που αναπάβει έναν λόγο που συμφιλίωνει έναν λόγο που ευαισθητοποιεί Οι καρδιάς μας δεν είναι ευαισθητοποιημένες έχουν σκληρότητα γιατί όχι γιατί είμαστε κακοί δεν έχουμε κάποιον λόγον κάποιαν κάποια κάποιαν ελπίδα που να μας δροσίζει, να μας αναπάβει, να μας δυναμώνει. Η βιαιότητα στην ουσία εκφράζει μία δειλία. Οργίζεται ο δειλός και ο ανασφαλής. Οργίζεται και βιοπραγεί ο μετεορισμένος άνθρωπος, αυτός που δεν πατάει πουθενά και θέλει κάπου να δείξει ότι κάτι είναι αυτό λοιπόν το κενό που έχουμε αυτός ο μετεωρισμός στον οποίο βρισκόμαστε είμαστε μετεωροί, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται αυτή η δειλία που νιώθουμε μπροστά στην ίδια την ζωή αυτή η ανασφάλεια που νιώθουμε λέμε γιατί δεν μπορούμε να έχουμε δουλειά γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται αύριο τι θα ξυπνήσει στην ουσία κάτι άλλο θέλουμε να πούμε νιώθουμε ένα ανασφάλεια στον θάνατο που κάποτε θα συναντήσουμε η δυσκολία να ονομάσουμε ότι ο πραγματικός μας φόβος είναι ο θάνατος προσπαθούμε να φιλοσοφήσουμε και να βρούμε άλλους φόβους και άλλες ανασφάλειες γιατί Μικρή σημασία έχει μπροστά στο μυστήριο του θανάτου αν είμαστε φτωχοί πλούσιοι. Αν είμαστε δυνατοί ή αδύναμοι. Αν έχουμε δίκιο ή άδικο. Ο πραγματικός λοιπόν κίνδυνος και ο φόβος που όλοι έχουμε μέσα μας είναι αυτός. Και λαμβάνει διάφορες μορφές. Η οργή η οποία μπορεί να βγάλω είναι για να κρύψω κάτι. Η ανάγκη μου να πλουτίζω θέλει να, να φανερώνει κάτι άλλο. Η πολυπραγμοσύνη μου είναι ασχόληση με πολλά πράγματα, είναι κάτι. Εντάξει, όλοι θα δούμε γεγονότα και θα δούμε πολλούς και ίσως και εμεί να φιλοσοφούμε τα πράγματα. Αλλά σε όλη αυτή τη φιλοσοφία υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Ότι δεν έχει μια κατεύθυνση η φιλοσοφία μας. Δεν είναι, ερμηνεύουμε αποσπασματικά τα γεγονότα και τη ζωή μας. Αυτό δεν είναι κανένα νόημα. Εντάξει, θα εξηγήσουμε ότι έγινε γιατί ήταν ο αστυνομικό τρελό. Έγινε γιατί το παιδί ήταν άτυχο. Ό, όλα αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να βρούμε. Να φταίει ότι ο κόσμο, τα παιδιά δεν έχουν στόχου, δεν έχουν όνειρα, δεν έχουν ένα βέβαιο μέλλον. Εντάξει, πολύ ωραίο είναι αυτό το πράγμα. Και δίνεται μια ερμηνεία. Αλλά τι λόγο έχει αυτή η ζωή μα, Ποιο είναι ο λόγο ύπαρξή τη, Ποια είναι η αναφορά τη. Και η οργή δεν είναι ένα συνέστημα που κάποιε φορέ δει τον κυβέρνημα να βγαίνει. Η οργή ακόμα, ασφαλώ ένα συνέστημα, αλλά ποιο είναι ο λόγο τη, ποια είναι η αιτία τη, είναι η αφορά τη, ποιο είναι ο στόχο τη. Ποιο είναι ο στόχο τη, Οργίζεστε και μη μαρτάνετε. Οργίζεστε εναντίον του κακού, εναντίον του πάθου, εναντίον τη αμαρτία. Σαφώ. Και τι να πει, τώρα τα λέτε αυτά, αλλά απευθύνεστε σε ένα κοινό που έχει υπαρξιακέ αναζητήσει. Ποιο έχει. Πώς θα είναι το παιδιά Τι είναι η παρακσιακή αγωνία Να βρω άντρα Να βρω γυναίκα Να βρω δουλειά Ποια Η παρακσιακή αγωνία Στέκουμε αντιμέτως το θάνατο ε, θα... Και σε αυτό το θάνατο Θυσιάζω τα πάντα Και νομίζω ότι αντέργες αγ... αναζητήσεις Μάλλον Έχει περισσότερες Το παιδί Που σπάει Να παρά εμεί εδώ Που είμαστε βολεμένοι Χριστιανοί Στο Υπάστω, ότι κάποιοι άνθρωποι θα αναρωτιούνται τι σχέση του ο Θάνατο ζωή του. Και το, το 15ο είναι σίγουρο ότι αναρωτιέται. Όμω, η λέξη Θεό, η όλη αυτή η απάντηση, η ερμηνεία που ψάχνουμε εμεί να βρούμε, δεν, είναι απαν... δεν το κάνει καμία. Δεν του προκαλεί καμία αίσθηση δηλαδή, ότι μιλήσει για κάτι τέτοιο. Αυτό το έχει προκαλεί από τη ζωή του. Όταν λοιπόν έχει προκαλεί κάτι τέτοιο από τη ζωή του, οποιαδήποτε προσέγγιση να γίνει, δεν θα βρει. Πολύ ωραίο το ερώτημα. Λέει η Βαρβάρα πως ε, τώρα ε, μιλάμε για μια υπαρξιακένα ζήτηση που ένα παιδί σε αυτή η ηλικία τι να πεις γιατί αυτό έχει βγάλει το Θεό από τη ζωή του. Έτσι δεν είναι. Τι είναι που να... Ναι. Έβγαλε όχι τον Θεό από τη ζωή του έβγαλε τον Θεό που υποστηρίζουμε τον Θεό που κηρύσουμε τον Θεό που ζούμε που είναι ψεύτικος Θεός γιατί είναι ιδολοποίηση του δικού μας ναρκισισμού και εγώ και όχι ο πραγματικός Θεός ένας παραχαραγμένος Θεός ενός συστήματος που εκφράζει άλλα πράγματα από αυτό που πραγματικά είναι ε, αυτόν τον Θεό το παιδί δεν το δεχέται και καλός αν υποψιαστεί ποιος είναι ο πραγματικός Θεός θα τον αποδεχθήσεις περισσότερο από ότι εμεί. Εμεί δεν ξέρω αν αποδεχόμαστε πραγματικό Θεών γιατί ο πραγματικός Θεός θα μας πει να σταυρωθώ για τον άλλο. Δεν το κάνουμε. Εμείς θέλουμε άλλο να σταυρωθεί για μας. <laughs> Στο όνομα του Ευαγγελικού Λόγου. Συνεπώς μάλλον εμείς αποδεχόμαστε ένα ψεύτικο θεόν και αρνούμαστε τον αληθινό. Δεν ξέρουμε αυτά τα παιδιά αν αρνούνται τελικά των πραγματικών θεών. Γιατί όταν κάποιο σπάει σημαίνει τι. Λέει θέλω κάτι. Δεν είμαι καλά δηλαδή ποιος είναι καλά και σπάει αυτός λοιπόν λέει ότι δεν είμαι καλά τελείωσε και τι λέει με αυτό δεν είμαι καλά γιατί κάτι μου λείπει δεν ξέρω ποιο είναι όπως κάποτε Απόστολος Παύλος πήγε στους Αθηναίους και είδε ένα μνημείο έναν ναό προς τον άγνωστον Θεόν δηλαδή οι Αθηναίοι μέσα από αυτήν την αναζήτηση μέσα από την, τον ναό του αγνώστου Θεού ζητούσαν τον αληθινό Θεόν Ίσως και οι άνθρωποι μέσα στην απόγνωσή τους, μέσα στην τρέλα τους ή καλύτερα μέσα στην τρέλα μας και εμεί είμαστε σε αυτούς, όταν ε, οδηγούνται σε ακραίε εκφράσεις και καταστάσεις δηλώνουν ότι θέλω κάτι που δεν έχω και τους έβαλε στο στόμα το σύστημα ότι δεν έχουν δουλειά, γι' αυτό πάνε, τους έβαλε το σύστημα την ιδέα πως έχουν αβέβαιο μέλο γι αυτό ψάχνουν τους ξεγελάει και η Εκκλησία και το σύστημα το κοσμικό, το κοινωνικό στην πραγματικότητα η αλήθεια είναι ότι δεν... τους λείπει το φως τους λείπει η χαρά, τους λείπει η ζωή και δεν μπορούμε να τους το πούμε γιατί δεν το ζούμε και εμείς Αναμένε είναι οι λάμπες. το, το είδε. κάποτε το κάποτε σε ένα μοναστήρι αγιορείτικο πάει κάποιος και σκανδαλίζει ένα μοναχό είναι γνωστός και του λέει, είδε τον Θεό γιατί να πιστέψεις εσύ τον είδε τον Θεό και σκανδαλίστηκε ο μοναχός πάει στο γέροντα μου είπε έτσι και έτσι γιατί τελεει, του λέει και μου ο γέροντας γιατί τον είδε του λέει <laughs> <laughs> εδώ δεν σημαίνει ότι δε για το Θεό Ποιο θα, θα το δώσει αυτό που θέλουν τα παιδιά. Τα παιδιά λέτε ότι το σύστημα λέει ότι δεν έχει δουλειά και γι' αυτό ξέρω που. Άλλοι λένε ότι θέλουν τα παιδιά. Αυτό που θέλουν τα παιδιά. Ποιο θα του το δώσει. Γιατί ποιο το έχει. Για να του το δώσει κάποιο πρέπει να το έχει. Και γι' αυτόν τον λόγο αντί να προσπαθούμε να κηρύξουμε και να δώσουμε κάτι που δεν έχουμε είναι προτιμότερο να σιωπούμε και ταπεινά να ζητούμε και για εμάς και για τους άλλους. Ότι ο Χριστός δεν <συσιαντικά> είναι το πέραν πολύ, μισό λεπτό τώρα γιατί είναι, ένα, είναι σημαντικό θέμα. Ο Χριστός όταν ήταν το πέραν όλοι αυτό, φέβαιναν πολύ και τι κάνει, γιατί δεν είναι η θεσία. Και το άλλο είναι ότι εγώ δεν πιστεύω ότι χωρίζω τα παιδιά αυτά με εμάς. Αλλά με την έννοια που αυτή είναι, με την άλλη ότι εγώ νομίζω το ανετούν πρώτα ότι το εγώ και σε εμένα υπάρχει και σε αυτού υπάρχει. Ιδιοί είμαστε. Στο εγώ, γιατί εκεί τρώει το σημείο παλεύουμε. Και εμεί που το δείχνουμε στην κρυψιά. Γιατί παλεύουμε το εγώ. Γιατί δεν δεχόμαστε. Για... Με άλλε το... να... εταιρείε το εγώ μα. Το είδο ειδω, το εγώ μα. Ωραία. Και, και στο τεδιάτο. Ωραία. Και μπορεί και σε εμένα να πάρει παραπάνω. Ωραία. Το... Εντάξει, έχουμε το εγώ μα. Ωραία, έχουμε το εγώ μα. Το παλεύουμε. Ναι, αυτό είναι προσιτικό. Όχι, όχι. Θέλουμε να το παλέψουμε. Ότι δεν θέλουμε. Γιατί... Κατα... δεν είναι σωστή ερώτηση. Γιατί θέλουμε να το παλέψουμε και γιατί πρέπει να το παλέψουμε. Είναι ψεύμα, είναι παραμύρια, είναι κάτι... Λετάξει, γιατί θέλουμε να το... Γιατί πρέπει να το παλέψουμε το εγώ μας. το Και γιατί να γίνουμε καλύτεροι. Το θέλω να μπορούν για αυτό. Το θέλω να μπορούν. Δεν είναι ένα αυτό εγώ. Να σας πω κάτι Τα πράγματα τα βάζουμε σε κουτάκια Και τα σκοτώνουμε Θέλουμε να δημιουργήσουμε Μία σχέση με τον Θεό Που να την ελέγχουμε Εκείνο το κάνεις και έρχεται έτσι Το κάνεις αλλιώς και έρχεται Και έχουμε εκείνο και έχουμε το άλλο Εάν δεν βγει από τα κουτάκια η σκέψη μας Η καρδιά μας Και πηγαία Έξω από τέτοιε έννοιε δεν ζητήσει το έλειας του Θεού δεν μπορεί να προχωρήσει και η ζωή μας ο, ο κοσμικός άνθρωπος έχει ένα δικό του τρόπο ας το, εντός εισαγωγικών κοσμικών που χάνει τον πουσουλά του και δεν ξέρει τι του γίνεται δεν έχει καμιά αναφορά δεν εμπνεύσει και ποτέ από κάτι που να του δώσει μια ανανάπαυση εμείς έχουμε χάσει τον πουσουλά αλλιώ. δηλαδή Νιώθουμε ότι έχουμε τον Θεό στα χέρια γιατί είναι το χεριού μα ο Θεό. Ι αφού κοινωνόφοροι, αφού ομολογούμε με τι Εκκλησίε, είναι το χεριού μα ο Θεό. Δου κάνουμε τι θέλω τον Θεό. Και δεν έχουμε καθόλου Θεό. Ζούμε μια ψευδέστηση ότι έχουμε τον Θεό. Αυτό φέρνει στον τρόπο που ζούμε. Τελείωσε. Στην ίδια κατάσταση είμαστε. Χειρότεροι εμεί. Γιατί είναι χειρότερο να βαγίσει στο λιμάνι, όπως λέει το λιμάνι, όπω λέγει ο Χρυσότομο. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν ένα τέτοιο άνθρωπο που είναι έξω από το λιμάνι και είναι να βαγό, όταν συναντήσει. Το λιμάνι και την ανάβαση πιο εύκολα να γνωρίζει με περισσότερο απλότητα, με περισσότερο καρδιά, με περισσότερο γνησιότητα και αυθορμητισμό αποδέχεται τον Θεό και έχει αληθινή μετάνοια. Αλλά και πορεία. Δεν είναι μαγικά. Έχει πορεία να δηλαδή, έρθει Δηλαδή ξεκινάει η μένη της. Γίνει αυτό το φω που μπαίνει στην αρχή πολέδια, αλλά μετά έχει πορεία να μάθει το μάθημα αυτό. Τι μάθημα να μάθει. Όταν κοιμάστε την κρυσέα, εγώ έρχεσαι στην κρυσέα. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι την πρώτη φορά που τα μούτρα Τα μούτρα mm -hmm. γκρεσία, Τα κόμμα Αυτό μας πρέπει να γίνει. Για να καταλάβω τι μου μύθιδε. Ας τον Θεό να κάνει με τον καθένα θέλει. Τη τύπο, μην πάνω. βάζεις καλούπια στον Θεό και στη σχέση του ανθρώπου με το και μην τα Δεν μπορούμε να θα γίνουν οι αυτό. Ξέρει, Δεν να Αν δηλαδή, όλοι μας, το τι γίνεται, το... Είναι γεγονό ότι δηλαδή είμαστε όλοι στο Θεό. Γενικότερα δεν έχουμε τίποτα από του άλλου. Παίρνουμε γνώμε, τίποτα που δεν. Το φυσικά για μένα. γιατί μια σκέψη, δεν μπορώ να πω τίποτα από Το άλλου. Για τον κόσμο, για τον ένα, για τον άλλο, Και εγώ που είμαι αβέβαιο. στην Εκκλησία. Είναι αυτό τη σχέση με τον Θεό που κάθε ανθρώπου. Είναι μεγάλο μυστήριο. Επαφή με τον μέσα ή Εκκλησία. αυτό δεν είναι είναι δεν το για να μπορέσει να εμπνευστεί ο άνθρωπος χρειάζεται να του δοθεί η αλήθεια. Κάποιες λέξεις ενοχλούν η λέξη Θεός. Γιατί γιατί ένα περίπου θα ακούσει λέξη Θεός που παραπέμπεται σε ένα σύστημα σε ένα μηχανισμό εξουσιαστικό σε ένα καλούπομα και αυτό του προκαρεί να αναγούλες και κυρίως οι εκπρόσωποι αυτού του ονόματος εμείς, οι ίδιοι εάν όμω είμαστε <συσχελίδι> <συσχελίδι> Μην συνεχωριέστε, Δεν είσαι λίγο πιο πάνω πιο κάτω, μη συνεχωριέστε μη μην... συνεχωριέστε <συσχελίδι> μην... <συσχελίδι> μην τα βάζε στο κομπιούτερ. <συσχελίδι> δεν συμπαθεί ω τα στα <συσχελίδι> λοιπόν Κατά αυτή λοιπόν την έννοια αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι όλα τα ζητήματα έχουν και πνευματική αναφορά και κυρίως το πρόβλημα είναι πνευματικό και είναι πνευματικό όχι ότι ο άνθρωπος που απομακρύθηκαν από τον Θεό και είναι χαμένοι αλλά χάθηκε η ελπίδα του Θεού στις ψυχές μας. Και δεν έχουμε γευτεί αυτήν την χαράν που μας δίνει ελπίδα. Τέτοια ελπίδα που μπορούμε να ζήσουμε. Τέτοια ελπίδα που μπορούμε, μέσα από την οποία μπορούμε να κάνουμε ανατροπές μέσα μας. Ένας πιτσιρικάς μπορεί να κάνει ανατροπή μέσα του όταν νιώθει ότι αδικείται. Εμείς δεν μπορούμε. Όταν νιώθει ότι κάποιοι τον σκοτώνουν, μπορεί να κάνει να τροπεί μέσα του και να έχει ησυχία, μα δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Χρειάζεται τέτοια χάρις από τον Θεό που να αρχίζει να δουλέψει πολύ με τον εαυτό σου και να, να ενεργοποιείς αυτή την χάρη για να μπορείς να βρεις ένα λόγο για να υπερβείς αυτή τη δυσκολία μέσα σου. Και αυτά άλλο να τα περιγράφουμε διανοητικά όταν δεν μας αφορούν άμεσα και άλλο να τα ζούμε. Άλλο να λέμε ότι είναι καλό να συγχωρούμε κι άλλο να είμαστε εμείς οι αδικημένοι και να, να τσαντιζόμαστε μέσα μας. Άλλο λοιπόν να μιλούμε για ανθρώπου που είναι μακριά από τον Θεό και γιατί είναι μακριά και πώς να έρθουν μακριά από τον Θεό κι άλλο να ζούμε εμείς προσωπικά αυτή την οδύνη Αυτό τον πόνο του κενού όταν εμείς κατά φαντασινή πραγματικά θα ζούμε μια αίσθηση παρουσίας και νιώθουμε ήσυχοι δεν μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε την οδύνη που έχει ο άνθρωπος που έχει να ένα το κενό μέσα του, και έτσι να συμπονέσουμε γι' αυτόν. Ένα άνθρωπο που έχει κενό μέσα του είναι τόσο ταλαιπωρημένο που μόνο τα κηρύγματα δεν του κάνουν καλό. Ένας άνθρωπος που έχει κενό μέσα του είναι τόσο βασανισμένο μέσα στην καρδιά του που μόνο θεολογικές κουβέντες ψυχρές και ορθολογικές δεν ανέχεται αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος που έχει κενό μέσα του είναι να βρεθούν άνθρωποι που θα τους χρησιμοποιήσουν ως βακτηρία να στηριχτεί ως μπαστούνι και δεν βοηθούν τα λόγια σε αυτή την περίπτωση. Αλλά είμαστε σε θέση να γύρουμε το στήριγμα του άλλου ανθρώπου. Όχι με ωραία λογάκια. Όχι με διάφορα ποιμαντικά τεχνάσματα για να το σώσουμε. Αλλά... Να είμαστε παρόντες στην οδύνη και τον πόνων Του. Πράγμα που θα έχει για μας ένα προσωπικό κόστος. Αυτό είναι πολύ πιο θεολογικό από το να μιλήσουμε για τον Θεό σε ένα τέτοιο άνθρωπο. Μεγαλύτερη θεολογική κουβέντα είναι να μην μιλούμε για τον Θεό αλλά να ζούμε τον Θεό Στη σχέση μας με τον άλλον άνθρωπο Όχι να το παίζουμε Καλά πεδάκια προς στα μάτια του Αλλά να νιώθει Αυτός ο άνθρωπος ότι είμαστε δικοί του Επομένως Δεν χρειάζεται να δείξουμε τον Θεό Στον ανθρώπου με, με κανέναν άλλον τρόπο Παρά να δοθούμε Στον άλλον άνθρωπο Και να αισθανθεί Ότι είμαστε δικοί του με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να απορροφήσουμε την οργήν του για να ησυχάσει και να αναπαυτεί. Ο άνθρωπος ενώ είναι τόσο οργήλος ταυτόχρονα και πάρα πολύ βέστητος. Έτσι, εάν αισθανθεί ότι ανατρέποντας διάφορα συστήματα και λογικές είμαστε παρόντες στη ζωή του όχι ως κριτές αλλά ως και δικοί του τότε αρχίζει σιγά σιγά ο άνθρωπος να ρίχνει τα τείχη αν όμως είμαστε δίπλατος δάσκαλοι έξυπνοι δυνατοί καλή ηθική και νάρετη και προπάντων χριστιανή τον εξοργίζουμε ακόμη περισσότερο και του προκαλούμε μεγαλύτερη αποστροφή. μπορούμε να είμαστε δίπλα του ως συμπασχόντες όχι γιατί είμαστε εφήις. Και βρήκαμε τον καλύτερο τρόπο να τον εγκλωβίσουμε κοντά μας και να τον χειριστούμε. Αλλά γιατί είναι αυτή η ανάγκη και της δικής μας καρδιάς. Είναι η ελεύθερη κίνηση της καρδιάς μας προς τον άλλον. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό αναζητούμε. Αυτό ψάχνουμε όταν θέλουμε να υποδείξουμε στον άλλον κάτι γιατί εμείς είμαστε και ο άλλος δεν είναι είτε την, της Εκκλησίας ή οτιδήποτε άλλο ήδη δεν έχουμε σχέση μαζί του ξεκινούμε από μια διάθεση ηθικής ή υπαρξιακής υπεροχή. και αυτό έχει το πρόβλημα ότι δεν καταλάβαμε καλά Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντε, που σημαίνει άμα θέλει ο Θεός παίρνει τη χάρη Του και όπως ο Θεός θέλει πνεί. Κατά αυτή την έννοια δεν μπορούμε να νιώθουμε υπεροχήν αντί του άλλου ανθρώπου. γιατί σήμερα μπορεί να μας έχει καλά ο Θεός αλλά όλα είναι μέσα στην χάρη Του και δια της Του. Αν αυτό δεν συντοποιούμε, τότε σφάλλομε θανάσιμα ή αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να γίνουμε οι θεραπευτέ ή οι δάσκαλοι του άλλου ανθρώπου. Εδώ πέρα, το μέσα, ο μέσο όρο είναι ίντα και κάτι. 90 που... δικαίωμα <laughs> και κάτι. Πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε όλοι ψυχοφορεμένοι ειλικρινά. Και μπορούμε να την ψάχνουμε θεωρητικά με τον Θεό και με τα υπαρξέα κλπ. Ο 17χρονο δεν έχει καμιά τέτοια βάση. που παρουσιάζεται ένα μέρο ζωφερότατο, γιατί τι εκτείνεται θα τη ζητήσει από εμά. Και καλά θα κάνει. Αν εμεί είμαστε τόσο ζώα που δεν μπορούμε να την ψαχτούμε λιγάκι, καλά θα κάνει. Λοιπόν, το ρώτημα μου είναι το εξή. Αν ο 15χρονο που βράζει τι ορμόνε τεσποστερέωνα και δερναλίνη και χιλιοδιό, εμεί αλλού είμαστε. Τεστό στερν. Σε αυτόν τον 15χρονο, ο νιώθεν Αμπικυμένο, το... είναι κολλασμένο τη ζωή. Είναι κολλασμένο, κολλασμένο είναι τη ζωή. Γιατί εδώ πέρα ζεστιγίδε, δεν μπορεί να φανταστεί κάτι άλλο. Σε αυτόν τον κολλασμένο, εμεί οι ανώτεροι την ψάχνουμε αισθητικιστικά. Ποιο δρόμο δικαιοσύνη θα το δείξουμε, Λοιπόν, είπαμε ότι τα πράγματα ερμηνεύονται πολιτικά ή πνευματικά. Δεν αγγίζουν το πολιτικό, δεν με αφορά και δεν με ενδιαφέρει. Το πράγμα του... Δεν μπορείς να το δεις το πνευματικό πατέρα, δεν Εσύ δεν μπορείς να το δεις, το βλέπει πάρα πολύ καλά. Δεν το ψάχνουν πολιτικά, δεν μας ενδιαφέρει ας τα ερμηνεύσουν οι ειδικοί. Μας ενδιαφέρει πνευματικά. Λέμε ότι το μέλλον είναι ζωφερότερο. Ζωφερότατο, ναι. Γιατί το 50 τι ήταν, ήταν λαμπρόταρο. Δεν κατάλαβα αυτή η μανία ότι το μέλλον είναι χάλια. Όλοι καλοστρεμμένοι είμαστε. Με δυο κινητά, με τα φαγητά, μου και να ήταν. Ποιο σοφέρω, δουλευόμαστε. Δεν κατάλαβα. Όταν ήμουν πρώτη δημοτικού, το μήλο ήταν δύο είδου και το έκανα σε εσεφέτε. Και τώρα τα πετάμε. Με δουλεύει. Ποιο ζωφέρο μέλλον. Που θα δυσκολευτεί να βρει δουλειά και θα ταλαιπωρηθεί. Εντάξει, πάντα υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Μετά την κατοχή ήταν καλύτερα τα πράγματα. Άρα δεν είναι εκεί το πρόβλημα οπότε, νομίζω οπότε, το, Άλλο είναι αυτό επομένως Αλλά αυτό το παραμύθι που όλοι τρώμε και όλοι χορταίνουμε και όλοι είναι ζωφερό το μέλλον το ακούω τότε όπου γεννήθηκα πηλώνει, Και υπάρχουν κράτη και ελαίοι που περνάνε με ένα ευρώ την ημέρα Ποιος ζωφερό τώρα Τρελασθούμε; Αυτή <στη> <στήμα> ε, Για να προσανατολίσουμε το πνευματικό <Σιζύμα> Γιατί ουσιαστικά όλα εξηγούνται από την Μετατοπίζει το μυαλό μα στο τι θα πάμε, να κοιτάξουμε πώ θα περάσουμε, τι θα κάνουμε, και όσο πιο μακριά μπορούμε, γίνεται. Οπότε πάμε χειρότερα. Όλοι έχουμε κατάπτωση, είμαστε φυσικά εμεί και για αυτό το μέλλον είναι το χαρότερο, το χαρότερο, όπω Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, μιλούμε για δικαιοσύνη. Πολύ σωστά. Άλλες εποχές είχαν περισσότερη δικαιοσύνη. Αλλά κυρίως... η ανάγκη... για δικαιοσύνη... που έχετε μέσα μας. Εμείς έχουμε δικαιοσύνη μέσα μας. Εμείς αδικούμε τον εαυτό μας ή όχι. Δίνουμε στον εαυτό μας... αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη. Οι πρώτοι που αδικούμε τον εαυτό μας είμαστε εμείς. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Όταν δηλαδή... από προσανατολίζω το τον εαυτό μου από την ουσία... από την πραγματικότητα και δεν αδικώ τον εαυτό μου. Όταν ξενυχτάω στην κρεπάλη και στη διασκέδαση ταλαιπωρώ τη σάρκα μου και την ψυχή μου αδικό τον εαυτό μου εάν αδικό έτσι τον εαυτό μου έχω δικαίωμα να μιλώ για αδικαιοσύνη και αδικία και η έννοια τη δικαιοσύνη είναι μονομερής που έχει να κάνει μόνο με το φαγητό δεύτερο τρίτον όταν μιλούμε για τον Θεό εάν εσύ εννοείς την αναζήτηση του Θεού διανοητικά μεταξύ καναπέ, καφέ και τσιγάρου δεν το εννοούσαμε έτσι. Όταν μιλούμε για αναζήτηση του Θεού σημαίνει αναζήτηση επώδυνη της αλήθειας που είναι πολύ μεγαλύτερη οδύνη από το να μην έχω να φάω. Είναι μέσα, μέσα. Όταν ο άλλος χάνει τον πούσουλά του και είναι διαλυμένο σωματείο και όλος το ψυχισμός είναι καταρακωμένος γιατί έχει ένα το κενό αυτό το απέραντο κενό είναι η απουσία του Θεού και ζητάει τον Θεό και αυτό είναι υπόδεινη προσωπική διαδικασία εάν κατηγορώ τον παπά και τον δεσπότη που γίνουν επαγγελματίες και κάνουν ένα Θεό στα μέτρα τους απλώς θα και ένα κήρυγμα το ίδιο κάνω και εγώ αν ψάχνω τον Θεό μόνο με το μυαλό μου αν για μένα η αναζήτηση του Θεού είναι να ρίσκο προσωπικό της υπάρξεώς μου και της ζωής μου τότε αυτό είναι πολύ πιο επώδυνο από μια διαδήλωση να βγω στο πεζοδρόμιο Είναι να επερασπιστώ τα δίκαια των ανθρώπων γιατί αν αναζητώ τον Θεό δεν τον αναζητώ ατομικά τον αναζητώ για όλη την οικουμένη και η αναζήτησή μου αυτή περιέχει τον πόνο του κόσμου και αυτό σημαίνει ανατροπή όλης μου της προσωπικής ισορροπίας και ησυχία. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη αντίσταση που μπορώ να κάνω. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν θεωρώ ανοησία ή κοροϊδία ή μια βλακία να περνά ο καιρός μας την αναζήτηση του Θεού φιλοσοφικά. Γιατί όταν αναζητώ τον Θεό δεν θέλω να μου ικανοποιηθεί η περιέργεια του νου μου και οι απορίες μου. Θέλω να δω τον Θεό. Θέλω να γίνει μια απτή προσωπική πραγματικότητα. Δεν είναι μια μαθηματική εξίσωση ο Θεός που θα μου λυθεί και τώρα για να περνάω καιρός και να γεμίζω με χόμπι τη ζωή μου. Γιατί αυτή η αναζήτηση του Θεού σημαίνει να ρισκάρω. Να ρισκάρω την ησυχία μου, να ρισκάρω την ειδονή μου, να ρισκάρω τη βόλεψή μου, να ρισκάρω τα πάντα. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο ρίσκο από το να ρισκάρω την πέτρα που θα φάω στο κεφάλι μου στη διαδήλωση ή η, α, η ανέξοδη διαμαρτυρία για το κακό και την αδικία που υπάρχει στον κόσμο όταν εγώ καθημερινά δικό τον εαυτό μου και τον εαυτό μου και τους γύρω μου Πατέρα, δε, δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να δημιουργήσουμε τα γένεια μας ήρθαμε να δούμε τον κόσμο με τα μάτια του 15χρονου να δούμε την αδικία που νόχει για να του παρουσιάσουμε μια λύση Αυτός είναι ο πόνος μας Τι λέμε τόση ώρα Ο 15 χρονο δεν μπορεί να δει πνευματικά το κόσμο <συφυλικά> μα δεν μιλάει για 15 χρόνια τώρα, μιλάει για 45 χρόνια που είναι απέναντί μου. Α, αφορμή είναι ο 15 χρόνια. Κάτσε λύσαμε το πρόβλημα μα και λύσουμε 15 χρόνου. Στο πρόσφατο 15 χρόνου θα δούμε το 45 χρόνου και πόσο είσαι. <συφυλικά> ο 15χρονο έχει, έχει τη μαγκιά είναι... <συφυλικά> να κάτσει προ απ το όπλο. Εγώ δεν την έχω τη μαγκιά. Δεν χρειάζεται η μαγιά να σταθεί απέναντι από το όπλο. Χρειάζεται η μαγκιά να σταθεί απέναντι από το εαυτό σου. Και είναι πιο επώδυνο αυτό. Και ούτε όλα τα 15 χρόνια απέναντι από, τον, από το όπλο. Μην δουλευόμαστε, μάλλον πιάνουν το όπλο. <Συσίλια> ε, κοιτάξτε, να μην απαινοχώμε και οριοποιούμε και διολογούμε τα πάντα, γιατί ο 15 άχρημο πρέπει να είναι μια χαρά. Που <Συσίλια> μπορεί να δικαιολογείται, βεβαίω μπορεί να δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείτε. Η ηλικία δεν ορίζει, δεν ορίζει από την ηλικία. Γιατί έγινε τσοχολανάκι. Γιατί είμαι εγώ πρώτα. Γι' αυτό μιλάω. Γιατί είμαι πρώτα εγώ. Γιατί είμαι ψεύτη πρώτα εγώ, αυτό λέω τόση ώρα. Και αν δεν έχω πραγματική αναζήτηση, τι έτσι θα είμαι. Όταν είμαι ένα βολευμένο παπά με το μισθό μου και τα τυχερά μου, και δεν είμαι σε μια διαδικασία εξόδου από τον εαυτό μου καθημερινή, τέτοια πράγματα θα είναι. Τέτοια θα είναι η πιστή μου, βολευμένη κι αυτή. Παπαπαπατά, δεν γίνω λίγο βλάστητη. Γιατί το ρωτήσουμε. Εδώ υπάρχει κάποιο άλλο. Ή είμαστε εμεί ενοχοί Δεν μπορεί να μας να τα βάλουμε τα, τα <γίλει> Λέ, ο Θεός φταίει που μας έκαμε ελεύθερους ο Θεός φταίει που μας έκανε ελεύθερους εμείς δεν έχουμε νόχιες απέντως το ΕΕΚΠΕΤΑχρονο με δεν πρέπει να τους δούξουμε έναν δρόμο <Δερναι> κατάλαβες τη <με> <σύ> Κάτι θα έλεγε. Πριν τρει ένα 15χρονο στην Αμερική σκότωσε 4-5 ανήλικα σε ένα σχολείο. Το ίδιο είναι και αυτό εδώ πέρα το παράδειγμα που λέει τώρα η κυρία. Άρα είναι ο εαυτό μα. Δηλαδή αριθμόμαστε με τον εαυτό μα. Κυρία, όλα αυτά τα λέμε. Όχι για να κρίνουμε του άλλου, για να δούμε τον εαυτό μα. Να κάνουμε μια αναγωγή αυτών που συμβαίνουν στην ψυχή μα. Δεν ήρθαμε να φιλοσοφήσουμε διανοητικά για τα γεγονότα της κοινωνίας... αλλά να κάνουμε μία αναγωγή, αυτό που συμβαίνουν μέσα στην καρδιά μας... στην προσωπική μας ζωή, με τον εαυτό μας. Αυτό ήταν ο σκοπός. Όχι να φλιαρίσουμε και αντίφυταίς τον κόσμο. Οι ειδικοί θα ασχοληθούμε με αυτό. Τα γεγονότα που συμβαίνουν, ο καθέφτης του χείου μας. Είναι πολύ Να δούμε λοιπόν, εξαιτία αυτών... τι λέει ο βαβάς Δωρόθεος για τη μνησικακία και την οργή πως ερμηνεύει από τη δική του πλευρά περιγράφει ότι έχει διάφορα στάδια εμνησικακία και η οργή λέει άλλο είναι εμνησικακία άλλο οργή άλλο θυμός και άλλο ταραχή αναφέρει ότι ε, ένα παράδειγμα από έναν πικρόν λόγον πως μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στη μνησικακία και αναφέρει τα στάδια τα οποία ακολουθούν αυτή την πορεία αυτός λέει που ανάβει φωτιά σας λέω ένα παράδειγμα να καταλάβετε αυτός που ανάβει φωτιά στην αρχή έχει λίγη θράκα το παραλύσει με τη φωτιά θράκα λέει είναι ο πικρός λόγος του αδελφού που τον λύπησε. σου λέει κάποιο κάποια κουβέντα από εκεί ξεκινάνε όλα. Δες, λέει, η Θράκα έχει λίγη δυναμή. Γιατί, τι είναι μια λεξούλα του αδελφού σου? σου. λέει μια κουβέντα. Αν την υποφέρεις, έσβησε η Θράκα. Την υποφέρεις, την ξεπερνάς και ιστορία, Και τελειώνει η ιστορία. Σε κάθε γεγονός σύγκρουσης αυτό είναι. Σου λέει μια κουβέντα, δεν δίνει συνέχεια και τελειώνει. Δεν τελειώνει. Υπάρχει βεβαίως το πρόβλημα να πει κάποιο. Τελειώνει, αλλά μέσα μου κρατάω, κρατάω, κρατάω, κρατάω, θέλω να σκάψω, θα αρρωστήσω. Άρα ε, ή θα αναπτύξω ένα μηχανισμό εσωτερικό να εμποδίζω αυτούς τους λόγους να με ενοχλούν, να τους ξεπερνώ, να τους μεταποιώ για να μην δω εγώ αποθυμμένα ή θα τα θάβω μέσα μου και θα αρρωστήσω. Οι ψυχολόγοι θα πούν να μιλάς για να μην αρρωστήσεις. Η πνευματική ζωή δεν λέει να το κρατήσει μέσα σου και να το αποθήσει. Σου λέει να βρει έναν λόγο να το μετουσιώσει, να το μεταβάλεις αυτό. Να μεταβάλει την αρνητική ενέργεια που εισπράττει από μια κουβέντα την οποία να αποθύσεις. Σου λέει μια κουβέντα και νιώθω τη αδίκηση. Αμέσω τη μια πάνε σε μένα, σου ενόχλησε. Λέω σου θα θυμώσω, θα σιωπήσω, γιατί είμαι και καλό Χριστιανό. Γιατί πρέπει να μείνε, για λόγους, αυτό, όμως, σωγή, μην. Για διαφόρου λόγου τέλο πάντων. Το κρατά μέσα αυτό όμω, σου δημιουργεί πρόβλημα. Μια, δυο, τρεις, ο τέλος αρχίζει εδώ τα, το γαστρεντερικό να γίνεται χαμός. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Ή θα βρει έναν τρόπο, ο ψυχολός πει βγάλτο το γιατί θα αρρωστήσεις. Μια λύση είναι αυτή. Η άλλη λύση να βρει έναν πνευματικόν λόγο, έναν λόγο Θεού, μέσα από τον οποίο θα αφομοιωθεί αυτός ο λόγος με τέτοιο τρόπο, θα απορρευθεί χωρί να πάθει ζημιά και να ελευθερωθείς και να νιώθεις ελεύθερος και να νιώθεις ανάπαυσης. Και όχι απλώς να ανοιχθείς αυτόν τον λόγο που άκουσες, αλλά να σου γίνει και χαρά αυτός ο λόγος. Να σου γίνει και δύναμη ο λόγος αυτός, με τον τρόπο που το διαχειρίζεσαι. Αυτή είναι η πνευματική στάση. Όχι απλώς να αποθήσει αυτό που σε ενόχλησε, όχι απλώς να βρεις τον τρόπο να το αντιμετωπίσεις χωρίς να γίνει αποθυμένο, αλλά και να σου γίνει και χαρά αυτό ο λόγος. Να σου γίνει αιτία, να σου γίνει αφορμή, να προσεγγίσεις περισσότερο τον Θεό και τον σου και να χαρείς. Αυτή είναι η διεργασία που γίνεται, που δεν γίνεται μέσα από την πίεση, τον ενστίκτο μας ή τον αντιδράσεων μας ή του ψυχισμού μας, αλλά γίνεται δια της προσευχής με τον λόγο που θα μαρτυρήσει ο Θεός στην καρδιά σου για να ελευθερωθεί από αυτό το σύμπλεγμα που σου προκάλεσε αυτή η κουβέντα που άκουσε. Δε λέει: Η θράκα έχει λίγη δύναμη. Γιατί την του αδελφού σου. Αν την υποφέρει, έζησε στη θράκα. Αν όμω αρχίζει να σκέπτεσαι, γιατί μου το είπε, και εγώ μπορώ να το απαντήσω. Αν δεν ήθελα να με συγνοχωρήσει, δεν μου το έλεγε. Και πιστέψτε με, θα τον κανονίσω εγώ. Αυτή είναι η αντίδραση φυσική του ανθρώπου, ή μεταπτωτική καλύτερα. Η πρώτη αντίδραση. Ενοχλείται ο άνθρωπο, θίγεται το εγωισμό του, προσβάλετε. Και αμέσω αντιδρά. Άκουσα με στην τηλεόραση πριν κάποιο μου είπε ότι στο γεγονό που έγινε, το ρώτησαν οι συνάδελφοι μου γιατί γύρισες, για το Γιατί το αμπουκάλι. Ενοχλήθηκε που διαρκώ τόσα χρόνια τον βαράνε εκεί στα εξάρχεια που είναι όλο το άνδρο των αντιδραστικών και δεν άντεξε, γύρισα πίσω. Κουβέντα στην κουβέντα, λέει μετά φοβήθηκε μου πάρουν το όπλο, ποιο ξέρει τι παραμύθι που ρίχνε δυο και μια κάτω και λέει, Υποθετε, τι ότι πήγε μετά και σκότσαλα. Πώ ξεκίνησε. Από το ότι θέλει να απαντήσει τσαμπουκά που δεν αντέχει τόσο καιρό να τον δέχεται. Έτσι δεν ξεκινούν οι συγκρούσει. Λέει ο άλλο, θα απαντήσω. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να είμαι από κάτω. Τον τελευταίο λόγο θα τον έχω τελείως Αυτό είναι μια κατάσταση την οποία να έχουμε γιατί δεν έχουμε γρήγορη πνευματική Τι σημαίνει γρήγορη πνευματική Όχι απλώ ακούσαμε βυζαντινή μουσική, πήγαμε στη λειτουργία, συγκινηθήκαμε, σηκώθηκε τρίχα μας και καλά. Αυτό εύκολα φεύγει. Μια κουβέντα που θα σα ακούσει, που, που, λέμε, χάσε τη χάρη. Μα δεν την είχε. Πάμε στην εκκλησία, απολαμβάνουμε τι αγρυπνίε μα και κοινωνήσαμε. Πάμε σπίτι, κάτι είπε στραβό άντρα μα, γυναίκα μα και τα χάνουμε όλα. Αχ, μα κόλασε. Γκρεμίστηκαν όλα. Δεν υπήρχε γρήγορη συμπνεματική. Και γρήγορη όχι είναι συναισθηματική, σύ, ότι είχαμε μια έξαψη, ανεβήκαμε στου δέκα του, σε δέκα ουρανού και ενθουσιαστήκαμε. Αλλά γρήγορη πνευματική σημαίνει υπάρχει ο λόγο αυτό που θεωρούμε στην καρδιά μου, που με βοηθάει να αμυνθώ όχι καταρχήν σε αυτό που ακούω και στη συνέχεια να βρω έναν λόγο να συμπαθήσω αυτόν που μου έφερε αυτόν τον λόγο. Και να γίνει αφορμή πνευματικής εξέλιξης και αυτή αφορμή και αυτός ο τρόπος να ελκύσει περισσότερη χάρη του Θεού. Όταν ο άλλος σε προκαλεί, σε ενοχλεί, σε αδικεί, τι κάνεις, θα βρεις έναν λόγο μέσα σε ένα λόγο του Θεού μέσα από την εγρήγορση, μέσα από την κατάσταση που βρίσκεσαι μέσα από την προσευχή, που θα συγχωρέσει, θα δικαιώσει και θα αγαπήσεις τον άλλον. Δεν θα το κάνεις πιέζοντας τον εαυτό σου. Αυτό είπαμε, είναι αρρώστια και έχουν δίκιο οι ψυχολόγοι, πώς τους λένε. Αυτό, που, είναι πρόβλη, αυτό που, που χρειαζόμαστε είναι να βρούμε αυτόν τον πνευματικό λόγο που μας ενθαρρύνει, μας ζωντανεύει και μας ελευθερώνει σε αυτή τη διαδικασία της καταπίεσης τη οποία νιώθουμε τις αδικές από τον άλλον άνθρωπο. Αλλά έχουμε το λόγο του στην καρδιά μας. Τον έχουμε σε εγρήγορση. Ζητούμε αυτόν τον λόγο που μας δικαιώνει. Παραδείγματο χάρη. Έρχεται ο άλλος και νιώθεις ότι σε αδίκη σου μια κουβέντα. Ποιος θα μπορούσε να ήταν ο πνευματικός λόγο λόγος αυτός ο οποίος θα μας έφερνε αυτή την αντίσταση στο πλωστάσιο του άλλου. Πρώτον, θα μπορούσε παρέμουν να ήταν, συνειδητοποιώ ότι ο άλλος είναι μέλος του ιδίου σώματος όπως και εγώ. Είμαστε της ιδίας μοίρα, της ιδίας ταλαιπωρίας, της ιδίας ανάγκη Τη ίδια αγωνίας, ίδιου, του, του ίδιου στόχου, τη ίδια φύσεως. Του, είμαστε υποκείμενοι και ίδιος των ίδιων εχθρών, των αντικείμενων. Του ίδιου πειρασμού. Δεν το συνειδητοποιούμε αυτό. Δεύτερο, συντοπιό, ότι και ο άλλος άνθρωπος έχει ανάγκη της σωτηρίας του. Θέλω το καλό του ή το κακό του. Τον αγαπάει η καρδιά μου. Τον αποδέχομαι. Νιώθω ελεύθερος όταν εγώ στενοχωριέμαι από αυτά που μου κάνει. Γιατί δεν είμαι ελεύθερος. τα με εγώ. Ξέρω τα χάλια μου. Γνωρίζω τις αμαρτίες μου. Αν αυτός μου λέγε καλύτερον λόγο θα μου καλύτερα εγώ. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μου. Ή είναι κάποιο άλλο το πρόβλημά μου. Είναι η μειονεξία μου, η μιζέρια μου ότι μου λείπει ο Θεό και κάθε, κάθε τι με ενοχλεί. Γιατί είμαι τόσο ευέξαπτο, τόσο ευάλωτο, τόσο ευερέθιστο, τόσο ευπρόσβλητο στι συμπεριφορέ των άλλων άνθρωπων. Γιατί δεν προστατεύω την καρδιά μου. Γιατί δεν τόσο ευάλωτη η καρδιά μου. Δεν έχει στοιχεία εγωιστικά. Αν δεν τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα και δεν μαλακώσει η καρδιά μου και δεν βρω τον τρόπο να συγκινηθεί η καρδιά μου και να καταλάβω. Παραδείγματο χάρη, ένα σκότωσε κάποιον. Ελ, κοσμικά. Ο δολοφόνο είναι το πρόβλημα και το θύμενο δεν δικαιωμένος. Πνευματικά είναι αλλιώ τα πράγματα. Πνευματικά λέει ποιο να θρυνίσω πρώτον αυτό που χάθηκε τον εγκληματία. Ποιο να θρυνίσω αυτόν που μπορεί ο θάνατος του να είναι μαρτυρικό και να έχει σωθεί ο άλλος που είναι μέσα στην κόλαση του εγκλήματος του. Και είναι προσέγγιση πραγμάτων. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να μπερδέψουμε τα πολιτικά, με τα πνευματικά. Άλλη αναφορά του ενό, άλλη αναφορά του άλλου. Ο καθένας επιλέγει. Μα αυτή την έννοια λοιπόν, αν δεν έχουμε αυτή την εγρήγορση να γυρίζουμε το διακόπτη μέσα μας. είναι φυσικό να εκνευστούμε, φυσικό να ανάψουμε, φυσικό να ταραχθούμε, αλλά αν μείνουμε σε αυτό, δικ... είμαστε δικαιωμένοι, είμαστε αναπαυμένοι. Θα αναζητήσουμε και προσωπικά. Μέσα από την προσευχή μα, μέσα από τη χαριστή να... να αποκαλυφθεί ένα ζουλόγο που να μα ελευθερώσει από αυτό το σύμπλεγμα αυτή τη ένταση που μα ενοχλούν τα λόγια του άλλου ανθρώπου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι του λένε άσχημε κουβέντε και δεν καταλαβαίνουν τίποτα γιατί είναι σκληροί, δεν αδιάφοροι. Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν αγώνα, που το προσπαθούν, υπάρχουν κάποιοι που με το παραμικρό που θα του πει ενοχλούνται. Ε, δεν, διλω... δεν είναι δηλωτικό αυτό μια πνευματική καταστάσεω που αφορά προσωπικά εμά. Δεν χρειάζεται αλλαγή αυτό το πράγμα. Δεν είναι πεδίο άσκηση αυτό μόνο το γεγονό. Λέω Νίθα. Απάνω σε αυτό έχει πει το ίδιο το κτήριο για κάποιον που το ρώτησε. Είναι λέει σαν να δούμε κάποιον να του ανοιχνεύει, κάποιο λεγόμενο να το χτυπάει. και όταν το θα Λέει αυτό που δέχεται τα χρήματα. Συγγνώμη. Αυτό <συγνώμη> που <συγνώμη> δέχεται τα χρήματα για το πάνω του μέλου. Είναι ο αλεγχόμενο που ήταν και διάφορο το πάνω και το έχει καταφέρει αυτό εγώ ήθελα να ρωτήσω, αν δεν πρόκειται απλά για έναν λόγο, αν κάποιο παίρνει το σάιτ, άδικα στο δικαστήριο, πώς πώ μπορεί να το ώστε να το πει πραγματικά, Αν κάποιο εσένα άδικα στο δικαστήριο, Ναι, κοιτάξτε. τίποτα δεν πιστεύουμε πως είναι τυχαίο. Για να με σύρει κάποιος στα δικαστήρια κάτι έκαμα, όχι σήμερα, όχι σε αυτήν την περίπτωση, όχι σε αυτόν, κάποτε άλλοτε, σημαίνει ότι δεν επέτρεψα με τον τρόπο μου, στην χάρη του Θεού να με προστατεύσει. Και επειδή έχω εγωισμούς και επειδή έχω χίλια δύο πράγματα ο Θεός αναγκάστηκε να με οδηγήσει αυτή την ταλαιπωρία των δικαστηρίων. Δεν είναι απλά τα πράγματα να τα βλέπουμε μόνο με να τα βάζουμε σε ένα κουμπιούτερ και να τα αναλύουμε μόνο ορθολογικά, μαθηματικά. Πρέπει να βλέπουμε και το πνευματικό γεγονός πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Ή δεχόμαστε ότι όλα είναι μέσα στην πρόνητουθή και τίποτα τυχαίο δεν γίνεται ή τα πράγματα τα βλέπουμε μόνο έτσι όπως τα βλέπουμε. Λοιπόν, ενδέχεται. Σε κάτι ανάλογο, να μην φαινομενικά, να μην είμαστε υπέτειοι άμεσα, αλλά έμεσα. Μια άλλη στιγμή, σε μια άλλη συγκυρία ή μια κατάσταση υπάρχει μέσα μας, ένας κρυφός εγωισμός, που πρέπει να περάσουμε μια ταλαιπωρία ή να αποκτήσουμε κάποια εμπειρία που έχουμε ανάγκη. Άρα δεν πρέπει να τα βρει μόνο τόσο απλά ότι βρέθηκα σε μια δικασία δικαστηρίων. Ένα. Δεύτερο, μπορεί επίσης και ο καλός Θεός. Να είμαι καλό και θέλω να με κάνει καλύτερο. Δεν ξέρω. Αυτό βέβαια λίγο το αμφισβητούμε. Τρίτη περίπτωση, ναι, μπορεί να μην συμβαίνει οτιδήποτε άλλο και να είναι η κακία του ανθρώπου. Εντάξει. Πολύ ωραία. Θα δούμε τι είναι ο λόγο Θεού. Να μην πηγαίνουμε στα δικαστήρια όσο μπορούμε. Όμω μπορεί να αναγκαστώ να πάω. Εντάξει. Να πάω. Και να υπερασπιζώ τον εαυτό μου. Σαφώ. Και να κάνω ό,τι καλύτερο που μπορώ. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Αυτό που είναι πρόβλημα είναι όταν πηγαίνω. Σε αυτή τη δικασία, ποιο, ποια είναι η κατάσταση και η διάθεση τη καρδιάς μου μετράει. Ποια είναι η κατάσταση και η της καρδιάς μου. Φαντάζομαι ότι εδώ είμαστε όλοι οι ίδιοι πάνω κάτω και όλοι θα είμαστε ταραγμένοι και όλοι αγριεμένοι όταν άλλο άδικα μα έρνει εκεί. Και θα το αφήσουμε έτσι. Αλλά όταν χρονίσει αυτή η κατάσταση, εμείς θα νιώθουμε χαρούμενοι. Ελεύθερη, αναπαυμένη Ή θα έχει κάτι που την καρδιά μας αντιστηνεύει να πάρει ευχή Κοιτάξτε Αν υπάρχει προ... μα είναι σημαντική σχέση μας με τον Θεό Και έχουμε προσευχή Τότε το νιώθουμε πάρα πολύ έντονα αυτό Αν έχουμε μυστηριακή ζωή Το νιώθουμε πάρα πολύ έντονα Δηλαδή πάμε την νουσία και μας έρχεται αυτό και μας ανακατεύει Πάμε να προσευχηθούμε η καρδιά μας έχει ένα σφίξιμο Και λέει ρε παιδί μου Μα δεν φταίω Αυτός με αδίκησε και η καρδιά μα πάλι δεν είναι καλά. Παρόλο που εντάξει, φυσιολογικά τα πράγματα οδηγείται σε κάτι, σε μια τέτοια κατάσταση. Όμω αυτό που μπορεί να γίνει αφορμή να δω γιατί δεν είμαι καλά. Και να ψάξω. Και να ψάξω και θα πω, Μα και αν ψάχνω, ο πατέρα μου δεν βρίσκω τίποτα, γιατί δεν του έκανα τίποτα αυτού του άνθρωπου. Αυτό μια δίκησε. Μέχρι αυτή φτάνει η πνευματική μα ευφύεια, συνήθω. Δεν προχωρούμε παραπάνω και να πούμε, δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Είναι και άλλα πράγματα, δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος είναι πρόκληση για μένα από τον Θεό που με αδίκησε για να τον αγαπήσω και τότε μόνο θα ελευθερωθώ. Και πρέπει να βρω τον τρόπο για να τον αγαπήσω, όχι γιατί ο Θεός το θέλει έτσι απλώς, αλλά γιατί μόνο τότε θα ελευθερωθώ. Για παράδειγμα, έχουμε δει περιπτώσεις παιδιών, α, τι παιδιο, μπορεί να είναι και 30 χρονών, που και 40 χρόνια, και 50 χρόνια και 60 χρόνια παιδιά που πεθαίνουν με έναν καημό. Δεν μπόρεσαν ποτέ να συγχωρήσουν τον πατέρα του και του μάνα τους για κάτι. Γιατί του φέρθηκαν πολύ σκληρά, με πολύ κακό τρόπο και πραγματικά κακό τρόπο. Και έχουν ένα σπίξιμο στην καρδιά του και δεν έχουν ποτέ ησυχία. Και του λέει Συγχώρησε το". το. Όλα πάτε, θα τα κάνουμε, αλλά αυτό μην μου πει: Θα το κάνω. Θα σου πει: Γιατί έρχεται σε μια σύγκρουση ένα ψυχικό κόσμο που δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Τι να συγχωρήσει. Αυτό που του έγινε, τι να έχει ο, ο πατέρα μου που ασελγούσε πάνω μου θα σου πει. Έχουμε κάτι τέτοια περιστατικά. Τι να συγχωρέσει. Μπορεί. Για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο λοιπόν, μου όμω παρόλα αυτά, μόνο τότε θα ελευθερωθεί. Όταν συγχωρέσει αυτό που έχει πρόβλημα. Να βρει όχι έναν τρόπο, να συγχωρέσει, να συγχωρέσει, το λέει η Εκκλησία, το λέει η Εκκλησία, το λέει Εκκλησία. Αλλά βρει έναν τρόπο πραγματικά, έναν λόγο για αυτό το πράγμα. Και μόλις βρει ο άνθρωπος αυτόν τον λόγο που θα του δώσει τη δύναμη να συγχωρέσει αυτόν που τον αδίκησε Πραγματικά τον βρίσκει την χαρά του, την ισορροπία του και την αναπαυσή του Όχι μόνο πνευματικά και ψυχολογικά και σωματικά Πολλές ασθένειες ψυχικές και σωματικές είναι αποτέλεσμα μιας αξεπέρασης ψυχικής δυσκολία από κάποιη μας αδίκησε Μιας χρονίσουσας μνησικακίας που είναι δικαιολογημένη βεβαίω. Αν δεν βρει ο άνθρωπος όμως τον τρόπο Αυτός που θα το θεραπεύσει αυτό αυτός που θα δώσει, Θα τον εμπνεύσει την διάθεση και τον λόγο να ξεπεράσει Αυτή την αδικία που του έγινε Και αμέσως ο άνθρωπος ελευθερώνεται και βρίσκεται να ακούσει. Είναι σημαντικό λοιπόν να βρούμε τον τρόπο Και δε, αυτό είναι μια πορεία ζωής Είναι μια σκητική αυτή η κατάσταση Γι' αυτό όταν μιλούμε για Θεόν αυτό εδώ είναι ο Θεός Ο Θεός είναι εδώ όταν μπορέσω να συγχωρέσω με στην καρδιά τη καταστάσει. Και αυτό δεν έχει να κάνει με φιλοσοφίε. Είναι μια επώδυνη διαδικασία αυτό το πράγμα. Να γίνει ζωντανό ο Θεό μου, να γίνει ζωντανό ο λόγο του. Να αφορά ο λόγο του Θεού τη ζωή μου. Εμένα δεν με αφορά ή τα κηρύγματα των παππάντων, Ή αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Αν δεν με αφορά άμεσα στη ζωή μου. Να βρω έναν λόγο που να πισθώ και να αναπαυτώ ότι πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ο λόγο του Θεού. Ο οποίο μπορεί από όλη τη γραφή, ένα λόγο να να, να, να να πιάσει η καρδιά μα, να γατζωθεί από εκεί η καρδιά μα και να είναι αυτή. είναι η δουλειά η πνευματική, αυτή είναι η διεργασία που γίνεται μέσα μα. Και τότε ανοίγονται οι ουρανοί. Και βλέπει ρε παιδάκι μου, πήγα στα δικαστήρια, με αδίκησε ο άλλο, αλλά έψαξα τι αιτίε μέσα μου. Εμεί ψάχνουμε τι αιτίε στον άλλο. Δεν είναι στον άλλο τι, είναι μέσα μα οι αιτίε. Α ξοδέψουμε όλη μα την ενέργεια στο να βρούμε στον άλλο. Καλό είναι και αυτό. Μα βοηθάει για να, κατα... για να καταλήξουμε πιο όρημα. Μην βιαστούμε να κάνουμε κινήσει και παλικάριε και ηρωισμού. Εγώ συγχωρώ, εγώ τα ξεχνάω όλα. Όχι. Να μην τα, τα ξεχάσω όλα. Να περάσω και από τη διαδικασία να βρίσκω, να τσακωθώ, να, να εκτονοθώ, βρε παιδί μου, να χορτάσω την οργή μου. Να χορτάσω το πάθο. Να καταλάβω και τι είναι τα όρια επιτέλου αυτού του πάθο και τι μου έδωσε αυτό το πάθο για να δω το αδιέξοδο, για να προχωρήσω πιο όρημα σε μια διαδικασία προσωπικής επιλογής. Όχι γιατί κάποιος μου επέβαλε να αναγνωρίσει τι μου συμβαίνει και ποια είναι η θεραπεία μου και ποιος είναι αυτός ο λόγος μου. Αυτή είναι η διαδικασία του πνευματικού το και το. Αυτή είναι η διαδικασία της προσωπικής σχέσης με Έτσι γεννά τη χαρά αληθινά μέσα μας. Όχι γιατί ακούσαμε έναν ύμνο και συγκινηθήκαμε, αλλά και γιατί πέρασαν αυτά μέσα από την καρδιά μας, μέσα από το προσωπικό βίωμα. Με αυτή λοιπόν την έννοια μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε μια τέτοια κατάσταση που άλλος μπορεί να μας σύρει στα δικαστήρια. Αυτά τα πράγματα δεν διδάσκονται με συμβουλέ προς ναυτιλωμένους, τι να κάνω ο Πάτερ μου είναι πολύ άσχημο να, πει, να σου πει άλλο τέτοια ιστορία να και να σου ρωτήσει μετά τι να κάνω ο Πάτερ μου τι να σου πει ο Πάτερ σου ο Πάτερς θα σου πει τι θέλει η καρδιά σου και θα σου πει να έχεις διάθεση καρδιάς και τα άλλα θα έρθουν στην πορεία αλλά ο δεν είναι διατεθειμένος. Ξέρετε, πολλές φορές ρωτούμε το πνευματικό τι να κάνουμε. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν, είναι δια... δεν είμαι θα διατεθειμένοι να προσβάλλουμε την καρδιά μας. <κυκλή> δεν είμαι θα να προσβάλλουμε την, την, την βεβαιότητά μας. Και τη δικαίωσή μας. Και οπότε έχουμε και κάτι που να το θεμελιώσουμε μυστηριακά. Ότι εμεί κάναμε το σωστό. Ο Θεός θα μας δώσει, εφόσον η καρδιά μας είναι διατεθειμένη, να έρθει αντιμέτωπη με τον εαυτό τη και κάτι να θυσιάσει. Εδώ, μάλλον πέρασε η ώρα. Θα συνεχίσουμε να ζούμε την επόμενη Τρίτη, την επόμενη Δευτέρα. Ε, να πω και κάτι άλλο. Ε, αύριο βράδυ έχουμε Αγρυπνία. Την επόμενη Δευτέρα, πριν την ομιλία, θα έχουμε Ευχέλιο στην Εκκλησία. Και επίσης θα κάνουμε και έρανο, συγγνώμη, πέντε και μισή. Βέβαια και την επόμενη δεύτερα το πούμε, θα υπάρχει και έρανο αγάπης όπως πέρσι που κάναμε. Να δούμε. Όσοι μπορείτε να βοηθήσετε. Ναι. τον Αγίον Πατέρο Λιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός Σιμών, ελέησουν και σώσουν μας.